παρά τις δυσκολίες προοδεύει το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται ah. το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται δεν είναι το καρτούν δεν είναι το καρτούν ο κουτσούμπας που λέει μπίμπι τώρα που το έπε, πώς το έπε και τα λοιπά αυτά θα τα απαντήσουμε στην πορεία το κρατάμε γιατί το λέει με ωραίο τρόπο για μας δουλεύουν όλοι έτσι κι το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Ε, οπότε μένουμε σε αυτό το μπιμπιπ και κρατάμε και αυτό το Μητσοτάκη το ακούσαμε και χθε του Πρωθυπουργού μας ο οποίος μιλάει για το εισόδημά μας που είναι αυξημένο άρα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι είμαστε το, μας το υπενθυμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκη και δεν ε, η δήλωση αυτή για το αυξημένο εισόδημα έγινε χθε το πρωί στο Skype, εδώ συνέντευξη Όμω, εδώ και χρόνια. πάμε πάρα πολύ καλά στο εισόδημα από το 21 το 2021 εδώ και τρία χρόνια είμαστε πλούσιοι Το Με... πίνακα του ωσα ότι η Ελλάδα Φέλετε. το 2021 έχει τη μεγαλύτερη αυτοδιαθέσμη εισοδήματος στην το ξέρετε ασφαχή, ασφαχή, ασφαχή. το, το γνωρίζετε το... το πίνακα του ωσα το ξέρετε πρώτη στον κόσμο η Ελλάδα σε αυτοδιαθέσμη εισοδήματος Πρώτη στον κόσμο η Ελλάδα πιο σε άφηση διαθέσιμου εισόδηματος. BB Μουσική. Πιστοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. BB Το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει. Μουσική. Στις καταθέσεις είχαμε 150 δισεκατομμύρια βρήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες και είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια Bibi! Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερες αποταμιεύσει. Ααααα! Μπίμπι και α, Λοιπόν, εδώ είναι ο Άδωλος Γιουργιάδης. Από το 2021 μας λέει ότι έχουμε το ήμασταν οι πρώτοι και εκεί, πιο πρώτοι δεν γινότανε, που είχε αυξηθεί το εισόδημα. Μετά ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος στα προηγούμενα χρόνια και έλεγε επίση ότι Στο εισόδημα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυξημένο το εισόδημα των Ελλήνων. Και τελευταίο ο Κωστή Κατζηδάκη, υπουργό οικονομικών, προχτέ το είπε ότι να, αποδεικνύεται όλο αυτό. Το αυξημένο εισόδημα, δηλαδή από τι καταθέσει που έχουν οι Έλληνε, τόσα δισεκατομμύρια παραλάβαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, τόσα δισεκατομμύρια είναι τώρα οι καταθέσει. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα νοικοκυριά ζουν πλούσια, του περισσεύουν χρήματα και τα καταθέτουν και στι τράπεζε. Αυτά είναι τα πολύ αισιόδοξα. Δεν πρέπει να τα χάσουμε όλα αυτά. Γιατί αν τα χάσουμε. Θα γυρίσουμε σε παλιές καταστάσεις που τις έχουμε ζήσει παλιές, πριν 10 χρόνια. Αυτόν τον εκβιασμό σήμερα το πρωί ο Άδωνης. Εάν το αποτέλεσμα τη Νέα Δημοκρατία είναι κακό, ναι, τι εννοείται κακό, κάτω από το 30, το από το 30 από το, να, να βάλει το, το δύο, δύο, δύο μπροστά. Μπροστά, Α, μπροστά, προφανώς αντιπολίτητα θα θεωρήσει ότι έχει αρχίσει η Ιώνα να μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη, mm -hmm. άμα την επόμενη μέρα θα έχουμε διαδηλώσει, συγκεντρώσει, απεργίες, παγαρίες, πολύ ωραία. Θα το δουνεύουνε κάποιε μισθοί εξωτερικών. Θα δημοσιεύονται Ελλάδα στην πολιτική αστάθεια. Θα γίνουν οι αγορέ ανάποδα mm -hmm. και ό,τι έχουμε χτίσει. Απέτα ρήπαντο. Τόσο απλά το καταλαβαίνετε. Και ό,τι έχουμε χτίσει. Απέτα ρήπαντο. Τόσο απλά το καταλαβαίνετε. Μπίβι, είμαι πραγματικά αισιόδοξο ότι μπορεί η νέα αριστερά. να είναι θετική έκπληξη σε αυτόν τον ευρωεκλογόν. Αυτός είναι ο Χαρίτσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος κοινοβουλευτική ομάδας τη Νέας Αριστερά, ο προηγούμενο Ιστανό Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος εκβιάζει με το διακύβευμα των του εκλογών ότι αν πέσει κάτω από το 30... η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σημαίνει διαδηλώσεις ο Κασελάκης θα βγει στο δρόμο και θα διαδηλώνει άρα θα τα δουν οι ξένοι, άρα θα χάσουμε την ανάπτυξη και το εισόδημα το αυξημένο και τις καταθέσεις που έχουμε άρα θα γυρίσουμε εκεί, άρα δεν πρέπει να γίνονται εκλογέ και δεν πρέπει ο λαός να εκφράζεται, δεν πρέπει να έχει καμία αντίρρηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία γιατί αν πέσει κάτω από 30 δεν λέμε να χάσει, να πέσει κάτω από 30, ακόμη και αυτό δηλαδή, Ε, τότε θα σημαίνει καταστροφή του τόπου, του λαού, του σύμπαντο, του γαλαξία, τη Υπήρου, δεν ξέρω εγώ ποιου Αλλά Τόσο ομά, τόσο ωραία, τόσο χαλαρά. Να μείνουμε στον κύριο Χαρίτση, πρόεδρο τη Νέα Αριστερά. Υπάρχει και αυτό το κόμμα, ναι, κατεβαίνει στι εκλογέ. Ο κύριο Χαρίτσης με το δυναμισμό που τον διακρίνει, βλέπει ότι η έκπληξη θα είναι η Νέα Αριστερά και μα απαντάει και πώ θα πολεμήσει η Νέα Αριστερά την δεξιά. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο ότι μπορεί η νέα αριστερά να είναι θετική έκπληξη αυτών των ευρωεκλογών. Το πιστεύω πραγματικά και αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Η νέα αριστερά είναι εδώ. Ah. Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή. Πώ το πάρε παιδιά. Ένα πρωτόφια. Αυτό που είπα τώρα εδώ, το πώ το παρα παιδιά ήταν νόστιμο. Δεν ήταν. Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή. Α. Ε, έπρεπε κάποιο στιγμή κάποιο να το πει. Τόσο καθαρά. έχει στη δεξιά πώ στη πόλη με αριστερά. Είναι αυτή η αριστερά που είχε συνεργαστεί με τον Καμένο αλλά μην είναι μικρή λεπτομέρεια αυτό. Έτσι λοιπόν εδώ ο κύριος Χαρίτσης ε, θεωρεί ότι το κόμμα το δικό του που δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε θα είναι η έκπληξη θετική των εκλογών. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί υπάρχει το Πασόκ το οποίο κάνει πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Έχει στριμώξει τον Μητσοτάκη στη γωνία ειδικά για ένα θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Που είναι η ακρίβεια για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρουμε όλοι, πηγαίνουμε στο σούπερ καταλαβαίνουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Παρά τι διαβεβαιώσεις των υπουργών και όλα αυτά τα καρογγιζιλίκια ότι έχει αυξηθεί το εισόδημα, έρχεται λοιπόν το Πασόκ που θέλει να είναι και δεύτερο κόμμα και θέλει να είναι και πρώτο κόμμα μελλοντικά. Και τρίζει τα δόντια στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μιτσοτάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Τι ακριβώ κάνει, Στέλνει επιστολή. Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Α που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στα πρώτα τη της Ισπανίας, όσο διαρκεί η κρίση, για να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης. <σοκλή> θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Εδώ λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε το θέμα της ακρίβειας που είναι ένα θέμα και ουσιαστικό και προσφέρεται για πολιτική ε, ανάλυση, ε, συμπεριφορά, εκμετάλλευση. Είναι το γνωστό θέμα. Βγαίνει ο Κασελάκης και λέει ζητάει συγκεκριμένα δεν μπορούν να γίνουν αλλά δεν έχει σημασία για το κόμμα του τα ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά κτλ. Και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει θα στείλω επιστολή στον Κυριάκο για να μειώσει. Τον ΦΠΑ, στα βασικά, στα είδη πρώτη ανάγκη. Αν θε πραγματικά να γίνει αυτό και να παίξει, σε εισαγωγικά η λέξη, πολιτικά με το συγκεκριμένο ε, θέμα, φτιάχνει δέκα σπότ να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση. Όλα σου τα στελέχη, όπου βγαίνουν, σε περιοδίε, σε κανάλια, οπουδήποτε, χτυπάνε αυτό το θέμα. Κάνει χαμό, πας ο ίδιο σε σούπερ μάρκετ. Κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, που είναι και λίγο. Πολιτικά αντικατα λίγο θέματα εικόνα, αλλά έχουν και μια ουσία μέσα ότι ζητά να γίνει αυτό το μπουμπουνά. Το μπουμπονίζει το στο συγκεκριμένο θέμα. Εδώ ο Νίκο Ανδουλάκη θα κάτσει να γράψει επιστολή, αγαπητέ, Κυριάκο και τα λοιπά και τα λοιπά, για να δείξει ότι είναι στο πλάι των Ελλήνων πολιτών και συμμείζεται την οργή των Ελλήνων πολιτών, γιατί υπάρχει οργή όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και απόγνωση. Ε, ο ίδιο πολύ ψήφρο συγέθει. Θέλει να είναι και προθυπουργό Άρχη, θα γράψει επιστολή. Είπαμε επιστολή. Έχουμε πια μαζί με τις άλλε και την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη. Μέσα εδώ συνέλληνε μου. Έχει επιστολές του Ανδρουλάκη, του σοσιαλιστή του Νίκου. Γράφει ο ίδιος Ανδρουλάκης, επιστολή στο Μητσοτάκι δική του. δικές του. Ορίστε να Νάτο. σας την διαβάζω. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, κατέβασε το ΦΠΑ στη Μουστάρδα και στην Κέτσαπ. Νάτι ρε, παιδιά, επιστολή του Νίκου μα. Νιώθω δέο και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν όταν τη διαβάσετε, δεν σας έχει βοηθήσει να κοιμηθείτε. Πάρτε τον ροχαλιτόν. Επιστολέ Επιστολές. Επιστολές και άλλες επιστολές. Και βεβαίως ο Βελόπουλος θα βρεθεί να πουλήσει αυτές τις επιστολές. Η επιστολή του Ανδρουλάκη προς τον Μιτσοτάκη Έρχεται και πατάει στην επιστολή του Μητσοτάκη προς την Φοντερ προς την Ευρώπη γιατί ανακοίνωσε χθε ο Μητσοτάκης ότι και αυτός επειδή συμμερίζεται το πολύ σοβαρό αυτό θέμα θα γράψει μια επιστολή άλλη προς την Ευρώπη για να ζητάει παρέμβαση επειδή πολυεθνικές κάνουν αυτό για το οποίο έχουν δημιουργηθεί οι πολυεθνικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα τρελό άλοθη σε όλες αυτές τις πολυεθνικές να κερδοσκοπούνε δηλαδή εις βάρος των ευρωπαϊκών εν προκειμένου εδώ του ελληνικού λαού. Ακρίβεια. Mm -hmm. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προ την κυρία Βαντελάιεν. Ah. Στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση, προκειμένου να μα εξηγούν οι πολιεθνικέ mm -hmm. γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικέ αγορέ. Και η Ευρώπη εκεί έχει τη δυνατότητα κανονιστικά να παρέμβει. Να παρέμβει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, όπω καταλαβαίνετε, μια χώρα μεμονωμένα να βάλει ένα πλαίσιο σε πολιεθνικέ που πουλούν σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. η Ευρώπη, χωρές, η Ευρώπη δικά, μπορεί να, να, να το κάνει. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προ την κυρία Βαντελάιεν. Ah. Πολύ η επιστολή έχει πέσει. Ούτε καν mail. Επιστολή για ένα κομβικό, σοβαρό, σοβαρότατο θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία εδώ και δύο χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται θα την ταλανίζει για πολύ. Ο ένα θα στέλνει επιστολέ στον άλλον και θα ζητάει να λυθεί αυτό το σοβαρό θέμα. Καλό είναι αυτό. Κάποιο κερδίζει από όλε αυτέ τι επιστολέ. Μέσα εδώ συνέλληνέ μου. Έχει επιστολέ του Κυριάκου. Όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη, γράφει ο ίδιο Κυριάκο επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Δική του, δικέ του. Ορίστε, το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολιεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό, στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Νάτι ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μα. Νιώθω δέο και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ, με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργό, πάρτε το νέο μα φάρμακο το Αγγλολεξικών. Και άλλη επιστολή πουλάει ο Βελόπουλο. Μια διεπιστολή. Σε λίγο θα πουλάει και τι ερωτικέ επιστολέ. Δεν στέλνονται πια. Που στέλνουν οι άνθρωποι μεταξύ του. Δεν υπάρχουν αυτά. Ε, θα βγει και θα λέει η επιστολή τη Μαρία για τον Γιώργο. Του Γιώργου για τον Κώστα. Τη Μαρία για την Λουκία. Ξέρω εγώ, υπάρχουν πάρα πολλά όπω όλοι γνωρίζουμε. Οπότε σιγά σιγά με τη φόρα που έχει πάρει, ε, παρακολουθούμε. Βεβαίω έχουν ιστορικό ενδιαφέρον οι επιστολές του Ανδρουλάκη προ το Μιτσοτάκι και του Μιτσοτάκη προ τη Φόντερ γιατί είναι για κομβικά θέματα και δείχνουν και οι δύο πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο θέμα. Όχι τόσο σοβαρά όσο ο Κασελάκης που θα Ζητάει να πέσει ο σε βασικά τρόφιμα, χωρί μελέτη περαιτέρω. Και χωρί να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε όλοι τι ακριβώ συνέβη με αντίστοιχε πριν μερικά χρόνια διακηρύξει τέτοιου τύπου και ανακοινώσει τέτοιου τύπου και υποσχέσει τέτοιου τύπου που δεν μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν γίνουν όπω έχουν γίνει στην Ισπανία, δεν φέρουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό είναι για λίγο καιρό και ξαναγυρίζουμε πάλι στα ίδια μετά. Απλά είναι για λαϊκή κατανάλωση, να έχει ο κόσμο να πιστεύει άλλη μια αυταπάτη ότι μπορεί με. Ρίξιμο σε κάποια προϊόντα, να αλλάξει η ζωή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν αλλιώ. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχουν, ο ένα λέει θα ρίξει τι τιμέ όταν γίνει πρωθυπουργό, οι άλλοι θέλουν επιστολέ για να πέσουν οι τιμέ και προχωράμε πολύ καλά όπω όλοι νιώθετε και καταλαβαίνετε. Υπάρχει και το θέμα του τεμπών που ξαναήρθε αυτή την εβδομάδα στην επικαιρότητα με μία ακόμη πραγματογνωμοσύνη, η οποία έχετε ενημερωθεί και έχετε δει. Ε, τα λέει πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ε, λέει ότι υπήρχε και εκτροχιασμό πριν γίνει σύγκρουση, επειδή προφανώ οι μηχανοδηγοί βλέπαν ότι πάει ένα πάνω στον άλλον και ε, φρέναρε απότομα ένα. Η εμπορική αμοιξοστοιχεία έπεσε στο πλάι. Αυτό βέβαια δεν κατάφερε να μην γίνει σύγκρουση. Έγινε η σύγκρουση. Ε, έχει πολλά ενδιαφέροντα η νέα πραγματογνωσύνη που οι συγγενείς για άλλη μια φορά κίνησαν και θα είναι και στοιχείο τη δικογραφία. Όμω αυτό που αποδεικνύεται πια. Είναι το υλικό που μετέφερε, το έφλεκτο υλικό που μετέφερε η εμπορική αμαξοστυχία μα. Και διαβέωσε ο προθυπτό ότι δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο στην εμπορική αμαξοστυχία, αλλά η πραγματογνωμοσύνη έχει μια άλλη αξία αν κάποιο θα μπορούσε να την δεχτεί Θα ακούσουμε τον Χρήστο Κωνσταντινίδη συγενεί τη νεκρή Βασιλική Χλωρού ε, στα Τέπι. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα τα οποία καταλήξαν στα δύο συμπεράσματα. Ε, το πόρισμα των εκθέσεων καταδεικνύει ότι δεν έχει γίνει με τομική σύγκρουση των το δύο αμαξοστοιχειών. Έγινε εκτροχιασμό μετά από πέδηση τη εμπορική. Η μηχανή τη επιβατική συγκρούστηκε με το πρώτο βαγόνι ε, του το εμπορικού και μετά έπεσε στο διπλανό πρανέ. Το στήσιμο των απαθρακωμένων ανθρώπων δείχνει ότι τα, τα σώματα προσπαθήσαν να αποφύγουν το θέμα τη φωτιά. Είναι σε θέση πυγμάχου όπω αναφέρει μέσα η έκθεση και κάποια στοιχεία που έχουν από, το χημί, από, την, από την ιατροδικαστική, καταδεικνύει ότι κάποια άτομα ε, απαθρακωμένα ήταν ζωή. Ε, καταδεικνύει ότι η πυρόσφαιρα έγινε από υλικό περίπου 12 με 15 τόνους, το οποίο δεν ήταν καθαρό, μείγμα, ε, δεν ήταν καθαρό όσον αφορά τα στοιχεία, απλώς συμμετείχαν και τα τρία στοιχεία που έχει βρει το, το, το χημείο του κράτους, δηλαδή ξυλόλιο, βεζόλιο, τολόλιο, τα οποία και τα τρία μαζί σε κάποια αναλογία είναι καθαρό υποκατάστατο βεζίνης. Βρήκαν οι πραγματογνώμονες αυτά τα υλικά που έχουμε τώρα, τα οποία είναι και έφλεκτα. Μπορεί να το καταλάβει και κάθε άσχετο από την έκρηξη και τη λάμψη που έχουμε δει στο σχετικό βίντεο. και, και πιο πρόσφατα, είναι τη καθημερινή στο βίντεο. Ε, όχι, δεν ισχύουν όμω αυτά, δεν ισχύει η πραγματικότητα, δεν ισχύουν αυτά που λένε οι επιστήμονε, οι μελέτε. Θα αποδειχθούν και βέβαια στη δίκη που θα γίνει. Τα συγκεκριμένα δεν γίνεται να καλυφθούν. Εμεί δεχόμαστε την άποψη του Πρωθυπουργού. Ξέρετε υπάρχει μια παραφιλολογία για το εμπορικό τρένο Παρότι έχουμε μια πρώτη απάντηση Με βάση τι δικές μα έρευνε. Θα ήθελα να το κάνω το ερώτημα Τι περιείχε το εμπορικό τρένο Δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση Με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε Καμία Το γνωρίζουμε αυτό πια με, με βεβαιότητα Γνωρίζουμε ακριβώς τη Μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μα πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίε νομοσία. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική άμαξοστοιχία. Το λένε και η σύλληδρομικοί, αλλά ήθελα να το ναι. βεβαιώσετε κι Ένα ακόμη εδώ πραγματογνώμονα, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο στη συνέντευξη που δώσει κάποιε μέρε μετά το. Έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, μα διαβεβαίνουν ότι δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Πρωθυπουργό τη χώρα, χωρί να γνωρίζουμε όλοι, χωρί να γνωρίζει και η δικαιοσύνη τι ακριβώ έχει συμβεί, ήταν πολύ φρέσκο. Οι έρευνε ήταν σε εξέλιξη, οι όποιε έρευνε, με τι όποιε καθυστερήσει και με τον πάζωμα από πάνω. παρόλα αυτά ήξερε όμω ότι δεν είχε τίποτα έφλεκτο η εμπορική αμαξοστοιχία και βιάστηκε και είχε έτσι μια έντονη διάθεση να μα διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε, γιατί ήταν συνωμοσιολογία όλα τα υπόλοιπα. Τα κρατάμε, περιμένουμε και τη δίκη, όποτε ξεκινήσει και όποτε καταλήξει, να δούμε τι ακριβώς, ποιος είχε δίκιο. Ε, είναι Πάσχα, πέρασε το Πάσχα, δεν έχουμε πει Χριστός Ανέστη, που το λέμε γενικότερα, θα το ακούσουμε τώρα. Έλληνε και Ελληνίδες Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης, δημοσιογράφος και πρόεδρος του λαός, λαϊκού ορθόδοξης αγερμού, της γνήσιας πατριωτικής παράταξη Έλληνε και Ελληνίδε, Χριστό Ανέστη. Χριστό Ανέστη, Jesus Rison, Χριστό Ανέστη. Ε, όλο χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να πούμε και ένα Χριστό Ανέστη εδώ από τον πρόεδρο του Λαό, τον Φίλιππο Καμπούρη. Γιατί έχουμε ευρωεκλογέ και συμβάλλουμε και εμεί εδώ στην σχετική πολυφωνία. Να μάθουμε ποιοι ακριβώ κατεβαίνουν, ποια κόμματα δηλαδή, ποιοι άνθρωποι, ποιε προσωπικότητε μπορούν στην Ευρώπη να μα εκπροσωπήσουν, να δώσουν μάχη. για τα συμφέροντα πάντα του ελληνικού λαού σε αυτή την Ευρώπη έτσι όπως ακριβώς λειτουργεί με το Ευρωκοινοβούλιο τα ξέρετε δεν χρειάζεται να τα συζητάμε δεν θα είναι και οι με αυτά και με αυτά τη φάγα τα συμφέροντα δεν θα είναι η Άννα Μισέλα έχουμε απώλειες οπότε πρέπει να διαλέξουμε τους καλύτερους πως έχει, προκύψει, έχει προκύψει, προκύψει τώρα το bb που λέει ο Κουτσούμπας Όπω έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης που εγγενίασε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ ως κυβέρνηση και τώρα εν μέσω γενοκτονίας τους ξεπλένει με κάθε ανακοίνωση συναντάει κάθε τόσο τον πρέσβη του κράτους κατακτητή τρομοκράτη και βγάζουν και οικογενειακές φωτογραφίες όπως έκαναν και οι κύριοι και οι κυρίε τη νέα αριστεράς Όταν ω μέλη τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφαν συμφωνίες με το κράτος του Ισραήλ δέχονταν μέλη της κυβέρνησής τους να αποκαλούν τον δολοφόνο Νετανιάχου Μπίμπι και έτσι όπως το ακούτε και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν την Παλαιστίνη. Σχέτη υποκρισία! Αυτά είπε ο από εκεί έχουμε τραβήξει και έχουμε πάρει το Μπίμπι Το οποίο το χρησιμοποιούμε, είναι πολύ καλό σε αυτά. Έχει μάθει, ξέρει πώ θα το πει, το χρωματίζει μετά τι καρδούλε από τι προηγούμενε εκλογέ και δεν έχει ζεσταθεί ακόμη η προεκλογική περίοδο. Τώρα ξεκινάει σιγά σιγά μετά το Πάσχα, από την Δευτέρα μεθαύριο για δύο-τρει εβδομάδε. Κορυφώνεται στι 9 Ιουνίου είναι η ευρωεκλογέ, μην το ξεχνάμε και πρέπει να ξέρετε εκεί τι θα ψηφίσετε. Και κάθε κόμμα ρίχνει και τα επιχειρήματά του στην αρένα. Μέσα εδώ συνέλληνε μου. Έχει νέες επιστολές του Ιησού, του Θεού μας. τι έστειλε ο ίδιος ο Ιησούς χθες σε μένα, συστημένες με τα ελτά, επιστολή δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Σε το τέκνον μου Κυριάκο, με τούτην την επιστολή μου δηλώνω αιώνια πίστη σε εσένα και στο κόμμα σου. Και δίνω πρώτο το παράδειγμα στου Ορθόδοξου Έλληνε, και δηλώνω πως στις 9 Ιουνίου με νέα επιστολή και ψήφω, θα ψηφίσω. Κυριάκο Βελόπουλο. Και όπως έχει πει και η άξια πρεσβυτέρα εφησαρεί. Σταυρώστε τον, σταυρώστε τον. Στα χέρια σας σηκώστε τον. Αμήν. Τα ακούτε. Νάτο. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν πιστήκατε από τα λόγια του Θεού μας και δεν θα μας ψηφίσετε. Πάρτε το δηλητηριόν. Και καλό ψόφο. Εδώ η Τη της Παρασκευής 80 80 Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη Radio RadioPapakiParaPolitica.gr Είναι το mail του σταθμού Εγώ το παρακολουθώ αυτή την ώρα εδώ να Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο Πρώτο μέρος του λαού Αμέσως μετά κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις Και εδώ είμαστε Ναι Όλα αποστολή Χριστός Ανέστη Το ξέρω το έμαθα Το και εσύ καλά είστε Καλά Κάπως άμο τηλεφωνώ Σα μιώτισα με τις ελιές και με τα μαύρα ματιά Θέλω <ελλ'> ο... να κάνω δύο παρατηρήσει. Ήταν πολύ ωραίο που ο Θημιο είπε Παλικάρι το Χριστό ναι. και ξεκίνησε έτσι μια θεολογική διαμάχη. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί ζήτησε συγγνώμη. Ο Χριστό ήταν Παλικάρι, Πέδαρο, Μπορώ να σου πω. Ωραίο. Άρθρο με αυτά που λε περιγράφει το Κασελάκι. Όποιο είναι σε ριζέο είναι και ωραίο. Όχι, μιλάω για το Χριστό. Α τον Κασελάκι, Μην το πα Έμπαινε μέσα στι συναγωγέ και τα έκανε γισμαδιά μου. Ανατρεπτικό και τα λοιπά. Τη συναγωγή στο Κάγκελο έκανε και ο Κασελάκι. Έτσι έγινε. Με πας αλλού Ρωσος πέρα από Ελβεκία Ααα μπράβο σου χαρητήρια Μπράβο για την νίκη Και ερχόμασταν μόνο για τις καταθέσεις Τώρα θα ερχόμαστε και για τον νέμο Σάχνοντα τον έμο, δηλαδή, όπω λέει και η ταινία: Φάιντινγκ, τι λέει. Γιατί δεν έρθετε να πάρετε τι καταθέσει απλώ, κομάστε. Εμεί? Έχουμε καταθέσει, αλλά δεν έχουμε τα ναύλα. Εκεί φτάσαμε. Πόπο ναύλα. Τέλο πάντων, αυτό. Εδώ έχουν ένα-τρει έχουν εδώ πέρα. Ένα μόνο? Ένα. Ωε, Γιατί η κόρη μου είναι το επίκαιρο εδώ πέρα. Τι και... να αγοράσει με ένα-τρει σήμερα, τι να αγοράσει. Ούτε μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν παίρνει. Τι να το κάνει. Τη Eurovision πάνω, να, να χορηγήσει για να σου δώσουν καλό βαθμό τα, τα τηλεβότυγκ, αυτά και να έχει εταιρεία πετρελαίων. Θα σου φτάσει να ανατρήσει. Έμεση αναφορά στο Ισραήλ τώρα. Άμα το πιάσεις το πιάσεις. Πιέστο. Το πιέστε. Μπράβο. Τώρα, ε. Έλα, για. Yeah, Άκουγα ah. άκου να δει. Είχε έρθει ο Βενιζέλο εδώ πέρα παλιά και είπαν ότι οι καταθέσει του 18 θα ανοίξουν, να πάρουν Έλληνε. Όλα τα κράτη πήραν. Η Γαλλία, ακόμα τσέχισε τα δικαστήρια. Η Γερμανία, όλα τα κράτη και το 18 δεν άνοιξαν οι λογαριασμοί από του Έλληνε. Ο Βενιζέλο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε τότε τα λαμόγελα. Κατάλαβε. <στονίξει> πάντα ΚΚ και εδώ τσακώνουμε συνέχεια. Τι είστε ΚΚ Ελβετία. Δεν Και η Ελτία κάπακαπ, είχαμε το, ΕΧΕΜ, το πιο παλιότερο σύλλογο εδώ πέρα του Καπακάμπα. Το Τον πρώτο σύλλογο στην Υβετία. εγώ 60 χρόνια εδώ πέρα στην Καλά είναι. Εγώ τσιλικά, τη Γερμανία εδώ μέσα για να τις από τους Έλληνες. Απολλάδα καθόλου είπα. εκλογέ. Να δίνει ποσοστό στο Μητσοτάκι. Καλημέρα! Θα μα τι γίνεται. ώρα. θέλω να σου πω μια άλλη θέση, η υποστήριξη στο Ισραήλ από την κυβέρνηση έχει μια κοινή ηθική γραμμή όσον αφορά τι εκτελέσει παύλα Αντίπινα τη Βέρμαχ στο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, όταν οι αντάρτε σκότωναν έναν ε, γερμανό, ένα χωροφύλακα, τα αντίπινα ήταν πενταπλάσια, τα αντίπια ήταν τρομακτικά. Δηλαδή έμπαιναν σε ένα χωριό και μπορεί να εκτελούσαν παιδιά από 12 χρονών, 15 χρονών μέχρι του γειότερου. Αυτή λοιπόν η δικαιολογία τη πράξη ότι μα φάγει Μα φάγατε έναν, θα σκοτώσουμε κι εμεί 30. Μα φάγατε έναν, θα δολοφονήσουμε κι εμεί 70. Όλο το χωριό θα καεί, θα ισοπεδωθεί. Είναι η ίδια ηθική γραμμή που υποστηρίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική και δυστυχώ και η ελληνική κυβέρνηση με τα αντίπεινα τη Βέρμαχ στα Βαλκάνια ολόκληρα που καίγαν χωριά, καίγαν ανθρώπου και βασάνιζαν τον τόπο. Αυτό ήθελα να σου πω και το άλλο είναι ότι εσένα προσωπικά που πρόγγυξε την ειρήνη και δεν σε παίρνει και τηλέφωνο. Αυτό είναι μια απώλεια για την εκπομπή. Πρόσεξε να επανορθώσει. Μπάχι <ΣΣΣΣ> αυτό <ΣΣΣ> δεν <ΣΣΣ> ασχολείται. <ΣΣ> Μια εικόνα και ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χτές μπορεί να περιγράψει ακριβώς αυτήν την σουρεαλιστική παρακμή και όχι μόνο που ζει η χώρα είναι ο Δήμαρχος Περάματος, ο Γιάννης Λαγουδάκος ε, σε κάποια περιοχή του Δήμου του έχουν ε, σε ένα, σαν κήπος, σαν πάρκο όχι ότι είναι και πάρκο κανονικό σαν οικόπεδο, ένα οικόπεδο. από τα πολλά που υπάρχουν στους Δήμους έχουν εγκατασταθεί τσιγκάνοι Και πάει ο ίδιος ο Δήμαρχος, βρίζεται με τους τσιγκάνους, τους μιλάει πάρα πολύ έντονα και παίρνει και τη μάνικα από το βιτιοφόρο του Δήμου και αρχίζει να καταβρέχει, ο ίδιος ο Δήμαρχος, να καταβρέχει τους τσιγκάνους. Τώρα, η μαγένεια, γιατί να γυρίσει, να γυρίσει. Έχουν, όμως θα πάρουν τίποτα Θα πάρει στη Τι κάναμε. Τι Πάτε τα λάσκω εδώ! Στήσατε τσατήρια ρε! Κανούλα αυτά ρε! Τι κόμουνε! Παίρτε εδώ τη γκάνουλα! Τι κάνετε εκεί! Άντρου τι είμαστε! Στο σπίτι σας! Στο χώρο σας! Στο δήμο σας! Τι να αυτά ρε! Τι κάνετε! Άμα θα πάτε τίποτα τα μωρά! Θα σου πω εδώ που θα πάτε τα μωρά σε ίδρυμα σήμερα τα μωρά! Γιατί τα πάντε ήδημα! Γιατί τα Δεν εγγυάμουρα, για ουρούνια είναι. Ασχημένα, ασχημένα. Πως θα φάμε πτυμί. Χώρα θα σου πω. Αμαζί. Ραβιτά. Πως πουνει η ιδροφόρα; Και παίρνει την μάνικα εκεί από την υδροφόρα και αρχίζει και καταβρέχει ο ίδιος και ακούσαμε βεβαίως και την το ήθος που εκπέμπεται από το λόγο του. Την αυτάρα, τα παιδιά θα πάνε στο ίδρυμα, εσύ στην Μπουζουρού, έλεγε εκεί ο Δήμαρχο Περάματο. Έχουν βγει αρκετοί και τον στηρίζουν, από ό,τι βλέπω και καλλιτέχνε τη περιοχή, μεταξύ άλλων. Ε, και με έτσι καθάρισε ο Δήμαρχο, την. Δεν ξέρω, καθάρισε. Φύγανε, του έδιωξε, του εξόντωσε, του έκλεισε σε ένα στρατόπεδο, κάτι θα μπορούσε. Υπάρχουν και άλλε λύσει, θέλω να πω. Το κατάβρεγμα δεν χρειάζεται πάντα. Το παρελθόν μας δείχνει λύσεις πολύ ριζικές, πολύ συγκεκριμένες και μπορούν να αναβιώσουν εδώ στην Ελλάδα, σε μεγάλα κομμάτια της Ελλάδας και σε δημοκράτες δημάρχους. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Καβλα, καύλα, ανέλπιστο! Τι ανέλπιστο! Ο να και είσαι Και 52, 52 να σε πιάσει! Πού είσαι εξελισμένη, Σαμαρικέ! Πού είσαι, ρε, μαλάκα, να σου πω! Ε, μαλάκα, άκουσα αυτό το κακοβίρι του που σε Γι αυτό πειρα, δεν τα περνά! Ναι, ναι, αλλιώ ήσουν δύσκολος. Πού φίλε, ρε, έτσι έχω να ξανακάρω μήνυμα στο κασελάκι, like, σε παρακαλώ! Μισοτάκι να σε φτιάξει, δεν φύλε! Τη δουλειά Εκεί, ήταν άλλα, δεν του πήγε καλά. Ρεμαλα, κάτι δουλειά έχει αυτό το παλικάρι όμορφο με του βρομήλου του ΣΥΡΙΖΑ και τα λεφτά και του. Γιατί νομίζει αυτό θέλει προσπαθεί να του ξεβλαχέ, τίποτα, δύσκολα. Τι μπορεί να κάνει στο ρε μαλάκα. Θα το πάσα γυμνασίω. Ελέγχη όλη πολλά πολλά δεν μπορεί να κάνει. Όποιο είναι σεριζα είναι και ωραίο. Στεμίζω. Καλιά αυτό το κακομή το Συρζάκο έφυλε άκου να δει. Σου μιλάω ελκυνά. Σε συγχωρώ για εσαι μαλακ casa, Εμένα! όχι εσένα ένα μαλάκα, το ΣΥΡΙΖΕΟ Είναι, στο 3% ρε θα πάτε πάλι, εκεί που είσαν από και εκεί που ανήκετε βλάκε. Αντε παιδιά, σ' yeah. αγαπούμε λίγγοι, yeah. κι εμνας 300 άχιμα βρε μαλακ, γεια... έρπιστο, έρπιστο! Α, έρπιστο! Ναι. Ναι να το πω λίγο για το θέρμο. Πες το λίγο γιατί έμεινε στη μέση και δεν το έχει πει λίγο. Μάδα θέρμο από χρόν μου είπε γιατί να τα ξέρω εγώ στο θέρμο. Όλοι δεν πρέπει να τα ξέρουν. Πεςτε κάτι και εσύ για αυτό το σχόλιο. Λέει να μείνουμε απομονωμένοι εμείς στο χωριό μας να μην ξέρουμε. Όχι δεν πρέπει. Πρέπει να ξέρετε. Όχι, πες το πες κάτι γιατί... Θα το πω. Θα το πω έμεινε. να λυθεί το θέμα. Ναι, λοιπόν. Το για... είναι... Απόσταλε. Έλα. καλημέρα. Πήγα να διαμαρτυρηθώ. Ε, δεν βαριέσαι, πε Ναι, κοίταξε να δει. είχα πάρει πριν λίγο καιρό και σε ρώτησα να μου σχολιάσει εκείνο το δυστυχήτο ρώσο, το ναβάλει. Τι ακριβώ συνέβη, τον αυτοκτόνησε, αν αυτοκτόνησε. Εσύ το έπληξε. Το έπληξε, ε, δεν δε συμφέρουν είναι. αυτά. Α, δεν σε συμφέρουν. Ε, όχι. Σε έχει χαρακτηρίσει τότε ότι είσαι πουτινάκι και πουτανάκι. Το θυμάσαι. Ο καθένα λέει μια μαλακία. Θα δώσω εγώ τώρα σημασία σε Λ... κάθε μαλακία καθενό. Μαλακι υπάρχουν λοιπόν, πολλοί, πολλοί. εναυτονία είχαμε στο κοινό. Στον τόπο πάντα. Κάνει επιλογή, κάνει επιλογή. επιλογή και βολεύουν την προπαγάνδα σου και βγάζει. Ναι. Βγάζει το στοναέρα αυτό που σου λέω τώρα. Δεν γίνεται γιατί δεν είσαι στι επιλογέ μου. Λυπάμαι πολύ, θα πάρετε τα καλαμπαλίκια. Α, λοιπόν, πια και, και δημοκρατία πιστεύει. Ναι. Και αυτήν. Ναι, και δεν κρύβομαι. Ό,τι βολεύει την προπαγάνδα σου. Ναι, δυστυχώ. ,τι, τι να κάνω αυτό. τώρα, Ό,τι βολεύει την προπαγάνδα των άλλων. Ε, δεν γίνεται, δεν είναι έτσι αυτά. Να μου σχολιάσει, σου είπα αυτόν τον δυστυχώ. Όχι, κύριε, όχι, δεν θα κάνω. Δεν βολεύει την προπαγάνδα μου αυτό που λέτε. Ε, θα πάρετε τέτοια καπαμά. Άρα η επομπή σ Είναι σπημένη και δεν είναι δημοκρατική. Δεν θε να ακούσει άλλε φωνέ. Τη δικιά σα δεν θέλω. Λοιπόν, σε παρακαλώ να το βγάλω. Άλλεστε, παρακάλα, παρακάλα να το θα πάρει. Λοιπόν, τότε είσαι πουτεινάκι και πουτάκι. Αποφασίστε ένα από τα δύο. Είσαι πουτεινόφιλο. Όσο είσαι, δεν ξέρει τι είσαι. Λοιπόν, βγάλω στον αέρα αυτά που σου λέω. Είστε πουτεινοφοβικό. Έχετε και άλλε φοβίε. Λοιπόν, βγάλω στον αέρα άμα είσαι δημοκράτη αυτά που σου λέω. Μην προκαλεί εμένα. Γιατί δεν τα βγάζει. Στο βρακή σου το βγάζει. Αυτά δεν τα βγάζει. Το βράκι μου δεν το φοράω για αρχή. Όχι, όχι, το βγάζει αμέσω. Όταν στείνεσαι, το βγάζει πρώτο. Λοιπόν, βγάλτε στον αέρα αυτά, περιμένω. Όχι. όχι. Ε, σου είπα τι θα πάρει. Είσαι πουτινάκι και Ότι Ό, και να λε, δεν με προκαλεί τίποτα. Να, εδώ παπάρια. Λοιπόν, λοιπόν έτσι πουτινάκι. με αυτόν τον καημό θα πα. Ό,τι λέμε την προπαγάνδα του. Ναι, τα έγινε, επαναλαμβάνεσαι. Με αυτόν τον καημό θα πα, το λέω. Λοιπόν, και εσύ και ο άλλο ο φίλο εκεί πέρα που λέει. Που ο άλλο ο πουτινοφιλόφιλο, ο, ο γνωστό. Τα ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, λοιπόν έλα, τώρα. Αρκουδέιδες, λογοκρισία Κλείνουν το... τον άνθρωπο εδώ που έκανε την καταγγελία Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας Και της σημερινής εκπομπής Έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας Όπως κάθε Παρασκευή, διαφημίσεις Μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σας Να βάλει τον μεγαλύτερο υποστηρικτή τη γενοκτονία του Ισραήλ άδων η Γεωργιάδη, βάλε μέσα. Θα σε κάνω ρεμπέτι βρωμάει, τι είναι αυτό, ωραία και που τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή. Είναι απίστευτο. Πήγε επίσκεψη στο Ισραήλ τη στιγμή που σκοτώνονται παιδάκια. Και χθε είπε τι ωραία Eurovision, περνάμε ωραία. Το Ισραήλ πήγε καλά και τέτοια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχή που παρά το φοβερό μπούλινγκ. Και όλα όσα είδαμε να έχουν συμβεί υπέστη η, η εκπρόσωπος του Ισραήλ, mm -hmm. η κυρία αυτή, όχι μόνο τραγούδησε πολύ ωραία, αλλά πήρε και τη δεύτερη θέση στην ψήφο του ευρωπαϊκού κοινού. Με βλέπετε! Βρομάει! Ποιοι ευθύνονται για τα παιδιά που σκοτώνονται στη Γάζα. Ή έχει και το Ισραήλ, Η ευθύνεται! Τι αυτό, Δεν θεωρείτε δυσανάλογη την απάντηση του Ισραήλ σε όλο αυτό, εγώ θέλω να μου δώσει κάποιο μια σοβαρή απάντηση. Πώ μπορεί ένα κράτο να αντιμετωπίσει τρομοκράτε που είναι σύμμυκτοι με τον πολιτισμό. Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Ήθελα τόσο να σου πω και τόσο να σου τάξω. Ήθελα να σε ψάξω. Ήθελα να με Να το βαστάξω, που να σταθώ να ράξω, που να σταθεί να ονειρευτή γύρεψα με κυδιού. Την ίδια φυλακή, ιδανική να τραπετίσει. Καλή καλησπέρα, καλησπέρα, friend. Μια παραγγελία για την επόμενη παρασκευή Θα σου ήταν εύκολο. Για περ. Ελευθερία, αρματιτάκι, παρέμαγκαλιά και οτι λέω καφελάκι. Παρέμαγκαλιά και πάμε. Αυτό δεν το έχω τόσο ψηλά. Πρέπει να μερινασάτη. Πόσο μα έρθει μακάρι! Τέλο πάντων, να σου το πει αυτή. Καλάτε να το δούμε. Κρύψε με Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούρια μέλη να συνεργαστούν μαζί σα. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Ψάξτε με μέλο στο σκοτάδι. Μπορούμε να το κάνουμε. Κρύψε με σένα σου κάτι. Φύλα με ένα μνηφό πάμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Στα χέρια σα είναι. Θέλα πάντα το κάνουμε. Λίσε την πόρτα και Σε με και πέτα το κλειδί, δεν παιδί. Και γέρασα λίγο πριν κινηθώ. Δεν έχω ακούσει τίποτα και τίποτα δεν βρήκα. Τώρα βγήκα. Σουροπαλό, μα δεν θα φημισθώ. Τρέχει το αίμα πλέον. Σαν κλειδιό μου, η καρδίγια τη σιωπή. Σου μου φίξε τι χειροπέδε. Αν δεν βρεθούμε εκεί, στο μνήμα. Πεθάσε στην τροπή, ίσω να Ένα. Έλα λοιπόν για την Παρασκευή μια θεσμή παράκληση Ούρσουλα μαζί με απαλό με ημαράκι από ερωτοδικείο Που έλεγε λοιπόν ε, αν του αρέσει το μπούτ στο στήθος Με Άννα Μαρία, για όλοι ωραία Όλοι μαζί θα πάμε στι ευρωεκλογές Στρατιώτες Ακριβώς γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή Σε μια καλύτερη Ευρώπη με την Ούρσουλα Κουλά Χαράλαμπε Ούρσουλα Ξέρετε όταν... Α... Είπα ότι θα είμαι συνομιλητή με την ΤΕΝΤΟΥΡΣΟΛΑ! Λέγανε δεν θα μπορέσει να μιλήσει, καλά, θα μπλοκάρει. Χάρα, άλαμπε, Τελικά εσεί τι προτιμάτε κύριε Μημαράκη, Στήθο ή Μπούτι. Μ' αρέσει το ωραίο. Ήταν αισθήθο ή δεν είναι αισθήθο. Ήταν αισθήθο ή είναι αισθήθο ή δεν έχετε πρόβλημα. Άμα είναι ωραίο και νομίζω ότι. ο κάθε θαυμάζει και δεν νομίζω να έχει πρόβλημα αυτός που το θαυμάζει αφού δεν έχει πρόβλημα αυτός που το δείχνει Τσίχαμένος, τσίχαμα Ας είναι τα μάτια μου τυφλά Καλή μου Και το κελί που κρύβω μέσα μου Μυρίζει ζάλλη τα αυτιά κομμένα Και χάσα μια νύχτα τη φωνή μου Νόμιζες Για την Παρασκευή Από το σύντροφο Στέλιο Καρδαντζίδη Αφιερώνω σε όλους τους δυστυχισμένους Και τους προλετάριους Έρχονται χρόνια δύσκολα <σολίδε> Έρχονται χρόνια Δύσκολα Γεμάτα Κάτε Εμείς του κόσμου θύματα, μα τα προβλήματα και λίγο στες ελπίδες. Έλα! Έλα, φίλε μου, να σου έρθω κάτι. Μπορείς να πεις σε παρακαλώ πολύ στον φίλο τον Πολύκαρπο, το, το Σπέντα του Μαρκόνη και την Ελένη τη Λουκά να κάνουνε και μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Τι αφιέρωση να κάνουνε. να αφιέρωση, ρε φίλε. Δεν γίνεται να κάνουνε μόνο τα δικά σου να λένε. Ας κάνουν και μία αφιέρωση. Πες τους μία αφιέρωση τώρα για την Παρασκευή. Θα κάνετε. Ναι. Ζητάνε όλοι οι ακροατέ να, να ακούσουν εμπειρίε με λεπτάμενο δίσκο αλλά και με του ίδιου του εξωγήνου. Τώρα ζητάνε και κάτι άλλο. Θε να σου πω τι ζητάνε. Δεν να σου να πω να τι ζητάνε. Πω θα θα κάνει παύση να μιλάμε. Θα γίνει άνθρωπο εδώ πέρα. Άσε τα ούφο. Ναι, αφού θέλουν εγώ, αφού οι ακροατέ μου το ζητήσουν. Ξέρουν, ναι, αλλά θα συνοδιόμαστε. Ξέρει τι ζητάνε. Ζητάνε πιο να κάνει αφιέρωση για την Παρασκευή. Πιο σοβαρό από τον Σαντορίνι Παύλο, πέστε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή έχει χαλάσει το σοβαρόμετρο. Εκεί στο Σαντορίνι. <Σεύτερο> Παύλο <Σεύτερο> τερματίζει Τίποτα <Σεύτερο> <17 και> <Σεύτερο> <τάναν>, αγάπη μου <Σεύτερο> τίποτα <Σεύτερο> <Όσα το> ρίσω, <Σεύτερο> Ο Σαντορρίζος Παύλο Παύλος πιλιο, και μετά και μικράτη, το καλούπι Πήραβλη φαντάσματα ένα 75 ετών πί, πί, <Σεύτερο> Ο Μαθανάσιο φαντάσματα ένα ένιγμα 75 ετών. Στα 17 και 19 μιλάει ο ίδιος ο να το. μου ε, ε, το, παρασύνη, το, ζήτης, να το και πριν. Έλα για. Θέλει να δείξει ότι δεν την φοβείτε Προ τούτο, πρέπει να δείξει ότι έχει στην διάθεση τη αυτοφυγουμένα ρουκέτα, ω και, και ρουκέτα επιθέσεως, τα οποία δύναται να αποστείλει όπου θέλει εντό τη Ευρώπη. Προβαίνει συνεπώ ει επιδεικτικά εκτοξεύσει προ Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, και ο, νά, νά, νά. Ελβετία, Ελλάδα και άλλε χώρε. Σαν να σου φωνάξω, ήθελα να σε κράξω Ήθελα να με πει είπα να γίνω ακινδυνός. Μα πως να το πατάξω, που να σταθεί Έλα από σχολείο έλα ρε, τι έβγαλε τρομερήπατηρά και αυτό που έλεγε για τι πόλει που έλεγε λέω τη τοχογενόσιο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Λοιπόν, θα μου το κάνει πάλι με το τραγούδι. Συντάζε τον κηθικό τσί, αλλά συνεργάζοκινά το πέραμα με υποφέρει, θα κρίζει το εργάλο που να είναι το περισέρι. Τη ραπετσόνα ο Λυγμό στάνει στην Ιωνία, και κάτι άλλο. Λοιπόν, και βάζει στι περιοχέ αυτέ και βάζει το αντίστοιχο τραγούδι. Αλλά θέλω να πω και κάτι γιατί δεν έτσι, το ότι μπορούν αυτοί και εφέρονται που βγαίνουν πρώτη στο κερατσίνη, το πέραμα, την αιωνία, την καισαρδιαία. Τον Νταύρο, τον Βύρονα, τη Φιλαδέλφια, να το ψάξουμε πάρα πολύ σε αυτέ τι εκλογέ. Σε αυτέ τι εκλογέ οι ψήφο πρέπει να είναι κόκκινη για να πάνε οι γειτονιέ, οι προσφυγικέ, οι εργατικέ και οι εκεί που αξίζουν. Και να μην το κάθε χαντιδάκι. Θα μου πει τα λε εσύ ναι. που είσαι υπουργό οικονομικών, τι θα πει κτλ. Δεν το λέω. Δεν τα, λέω τα λένε οι κάτοικοι στο Κερατσίνι, στο Κερατσίνι στη Δραπετσόνα, Αυτό στο Εγάλεο, στη Νέα Ιωνία που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία με πρωτοφανή ποσοστά οπότε το 23. Ανάστε Να ζει κοκκινία, το πέραμα υποφέρει. Το κερατσίνη, τη δραπετσόνα. Τα κρίζει, το εγγάλεο. Το εγγάλεο, μια γωνία. Πονάει το περιστερή. Σκέφτομαι όμως και το νέο παιδί στο περιστέρι που είναι 20 χρονών για να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός ή ως ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει ενελκυστήρες. Πλασική περίπτωση βλάβης. γρεμίσαμε κι δυο, το τείχο του μυαλό μας ή αλλού. Χαράμισες κάθε σου πέτρα, αυτή η ζωή σε θέλει μάχη Θέλω ένα μήνυματάκι γιατί πολλά μήνυματα μα θέρνει ο κούλης Θέλω να του στείλω κι εγώ ένα μηνυματάκι για την Παρασκευή ένα ωραίο τραγουδάκι Για yeah, πες Μήνυμα στο μπουκάλι του Βέβυλου Και τι δεν μου έχες όκιστη και τι δεν μου έχες τάξει Ένα αρχίδι Μα τώρα η προδοσία σου σέρνεται χαμηλά Παλιά φόρουσες τίποτα τώρα φόρας με τάξει Το ιδρωμένο τη shirt μου Παλιά και είχαν βιβλία και γίνε μυαλά Μα είναι τα μάτια μου Κατρούς. Εγώ φοράω τα γυαλιά από, από ανακυκλώμενα φύγια. Ίσως να μην σ' ακούσω πατώντα τη σκανδάλι Μην ψάχνεις μήνυμα να βρεις τους πεντοκεανούς Πάμε <Κι Κι> στη θάλασσα Γιατί το έχω στα χέρια μου ακόμα το μπουκάλι Αποστολή. Εγώ. Μπράβο, Αποστολή. <laughs> έχω μία χάρη να σου ζητήσω. Για πε. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια που σ' ακούω, μάλλον έχω στείλει και έντυμα για σύνταξη, θέλω να γυρίσω το ραδιόφωνο σα σε καψουδό. Μπλάκμαν. Ε... Μπράβο, αυτό, τέτοιο. Για πε. Θέλω να βάλει ένα τραγούδι για μία πολύ δική περίπτωση. <laughs> Είναι τη Σοφία Μανουσάκη, το ερωτευόμαστε ξανά. Κάτσε να πετύχει τώρα, εσύ. Ναι. Α, ορθά, καθαρά. Σωστό. Εντάξει. Και... Καλή επιτυχία θα το βάλω. Κάτσε, περίμενα σου. Καλόβολ. Κάτσε να σου δώσω. Μια να σπάσεις Αχ βρε, γυαλή, Έλα, που δεν έχω δει ποτέ από κοντά Αλλά την έχω στην καρδία μου όσο κανέναν άλλον Από το facebook κατάλαβα λάστιχο okay. Οκ ούτε καν, ούτε καν TikTok, Instagram τι είναι Ούτε φίλοι δεν είστε Σκόκερ Μιλάμε για παλιά ιστορία Μιλάμε για παλιά ιστορία Σε θυμάται και αυτή ε, ε, Σίγουρα Τα κατεβάζαμε τα τη 5.5 Λοιπόν εντάξει έγινε Ερωτευόμαστε <ΣΣΣΣ> ξανά <ΣΣΣ> Θέλω να βάλεις αυτό το φίλο σου το φιλί, ο οποίος έλεγε για την Ελλάδα ότι έχει δικαιώματα η Τουρκία. Θα βάλεις παρόμοια που έλεγε και η Μακογιάνη και την ώρα που θα έλεγε αυτός... Αυτέ τι μαλακίε που έλεγε και οι άλλοι τι δικέ τη, ενδιάμεσα θα βάζει το φίλο στον γυμνεστηριακού για να μην τον ξεχνάμε. Θα του λέει, αντε γάνισε, ρε μην έρθω και σε γάνισο. Καταλαβαίνω, θα τον εβάζει για να τον εγχωρτάσουμε. Θα γορτάσουν και αυτοί όλοι που πάνε και ψηφίζουν αυτά τα πόδια, τα οποία τα ταζουν με τον ψήφο και γίνονται γουρούνια. Χιλιόδουλοι. Σε ευχαριστούμε και θα βγαίνετε και τα απογύμματα. Ναι, ναι, ναι, εμεί έχουμε και το ξημέρωμα. Ναι, και το ξημέρωμα. Βέβαια, Έλα, γεια ακού. Ότι δημιουργείται μια δυνατότητα απομάκρυνσης από την ένταση με τους Τούρκους. Να. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να χαραχθεί μια καινούργια πολιτική, μια πολιτική κάτω πρότυπο τη συμφωνία των Πρεσπών. Η μαλακέση είναι αυτή, ρε Με τα Σκόπια είχαμε, να... είχαμε ζητήματα, το... είχαμε την ονομασία με τους, ξέρετε, Με δέτε την δέτε τι, τι θέματα έχουμε στο ίδιο. Έχουμε ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον προσδιορισμό των θαλασσίων χώρων Βεβαίως. Θα σας γαμίσουμε και θα σας πνευρακώσουμε Είναι ταμπού για σας το θέμα της συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού κύριε Σεχήνη Βάζω στο γκουκάλι μου βενζίνη και στουπί Όταν το βρεις να διαβάσεις την ορχή μου Κι αν νομίζες πως έκλαψα μια νύχτα σαν κι αυτή Φταίνε τα καπνογόνα που καίνε την πληγή μου Βάζω στο γκουκάλι μου βενζίνη και σ Φιαμπάσει την ορχή μου και νομίζει έκλαψα μια νύχτα σαν κι αυτή. Φτενέ τα τραγικά που κένε την ψυχή μου.